Νίκου Τσιφόρου «Τα παιδιά της πιάτσας» Διαβάζει ο Γιάννης Μποσταντσόγλου Μουσικές δείξεις Δημήτρης Αρσενόπουλος Τεχνικός ήχου Τάσος Μακασχέτας γογιτο Γιώργος Ευσταθίου για το τρίτο πρόγραμμα Γενικό Μανου Βράζος ανοίγουν που με να πούμε μέσα από τους χρυσοκίτρινους κάμους Κάτι σαυρίτσε τόσε δά με χρώμα λεπιού τυράνε περίεργε πάνω στο βράχο τους Περνάνε τα πούλμαν με ρακλαντάν πράγματα. Φορτωμένα κοντόβρακου στη μουσά του που ήρθαν να θαυμάσουν τη χώρα του φωτός Έχει και ξεγυρισμένες ξεγυρισμένε. Τι την κάνουνε ρε την άσφαρτο. Την τρώνε και δεν τη ρίχνουνε να ξελακουβιάσουνε. Το οποίο όλα μαζί με τι παπαρούνε που ξεψυχάνε μέσα στο ξεπερασμένο Ιούνιο. Κάνουνε το τοπίον που το ρεκλαμάρουμε στο εξωτερικό και περιμένουμε να μας φέρει δολάρια να τη γαζώσει <μήλεια> Περι του επιλεγόμενου σου ρεμεντάν όλα τούτα ένα διάφορα <μήλεια> Δεν έχει αδερφάκι μήτε στα γοναποίηση μέσα του φώτης Όλα τα πάντα πως αντιπεράσει απασχολούν τη σκέψη του Διότι ο βίος να πούμε μικρός και Η κοινωνία αδιάβολος Δηλαδή είναι το κονόμι Πως αντιβολέψει κι αν έχεις νύχια να ξυστείς Δεν έχεις Φλάψε με και πάω για τσουκνίδα Πώς βρέθηκε ο Φώτης στην πιάτσα Να Όπως βρίσκονται όλα τα κουτάδια Μήτε τα ρωτάνε μήτε τίποτα Έρχεται μια μέρα ένας μάγκας καρβουνιάρης με σούστα, σοροπιάζει μια γαθιάρα κατερίνα ονόματι, γελάνε στην αρχή πολύ οι δυο τους, μεταπαντρεύονται και γελάει ο κόσμος. Κάνουν και παιδιά. Ένα από δάφτα ονομάζεται φώτιος. Στέλνει ο νουνός σταυρό δώδεκα καράτια και φωνάζει η γυναίκα του τι την η κουμπαριά, αλλά καμαρώνει σαν αυτής αλές και κανένα κατόρθωμα. Ο πατέρα να πούμε ο καρβουνιάρη, τα πίνει κιόλα, κάτι κρασά με χημικά, λέει σοβαρά πράγματα περί την κυβέρνηση, με κάνει εμένα πρωθυπουργό να τα βολέψω όλα τα πάντα. Αλλά κανένα δεν τον κάνει πρωθυπουργό, περγαίνει τελειάδα και πάει σπίτι και της βρέχει της Κατερίνας. Γυρίζουνε και τα παιδιά ξυπόλοι, τα μίξικα, τρώνε τον αγλέωρα, βλαστημάνε, ο φωτι να μ' αρχίζει και φουμάρει από 12 χρονών, κι αμαλιώνει το βρακή του. Του βάζει μάνα του με άλλο χρώμα Καϊμό το είχε να φορέσει κάτι καινούριο Κάνει κι άλλες φτιάξεις Κλέβει να πούμε ότι τουλάχιστον Το πουλάει Πάει στο ροζί -Κλέρ και στην αλάσκα Τρώει παγωτό γιατσο Και γνωρίζεται με το πεζοδρόμιο Ας που όλο και την κοπανάει από το σχολείο Δεν ξέρουνε μήτε τι μάπα του οι δασκάλοι. Τα δεκαπέντε του χρόνια μήτε που το λογαριάζει κανένας Τα τα καλοπερνάνε και λένε θα σπουδάξω τάδε Ο Φώτης δεν έρχεται τα βραδάκια στο σπίτι εξών κι αν το σφίξει μεγάλη πείνα να πούμε Την έχει φουντάρει κι εδώ, κατά το βαρδάκι ως τα παλιατζίδικα Βγαίνανε κάτι τάλαρα με μαχαλά Το οποίον θα πει έτσι και βρει παλιό Το κουβαλάει στο μαγαζί του Κυριάκου και έπαιρνει προμήθεια και πλάι του είναι μαναδάκια καλά παιδιά και χασαπάκια πλούσια παιδιά Είναι αλητεία, κυτρινόσκυλα, τρεζάκιδες παπατζίδες μαγκάκια, γαπητικοί παλικαράδες της μπουκάλας με τη φάδα Εμπόρι κρυφή της άσπρης, τα βλαδόρι που κολλάνε το ζάρι και στα παίρνουν έξυπνα Πορτοφολάδες, νοικοκυράδες που ψωνίζουν με τη τσάντα. Ό,τι βάλει ο νου σου, τέτοιοι και αλλιώτικοι Το λοιπόν ξυπνάει το μυαλό του. Ή τρως ή σε τρώνει. Έτσι είναι ο κόσμος ρε σιφωτάκι κι ας είσαι 15 χρονών μοιράκιο. Ψωμωμένος όμως, τον έχει καρδαμώσει η φλούδα και τα αποφάει, πέφτει πάνω στον παλεστή το Τζίνι. Τούτος δω Τζίνις έχει τα λαγάνες από την προπόνηση και κάτι μπράτσα από δίκη ξεγυρισμένο. Βγήκε για παλαιστής, κάτσε να πούμε, έπαιξε στα ρίγμ, Παναθηναϊκός, Περοκέ, Κοκκινιά, όπου κάνανε επιδείξεις. Συμφωνημένες δουλειές, όλο του τις βρέχανε και έπιανε 50 εκατό τάλαρα. Αλλά κάποτε κονόμησε μια κουτουλιά και του κάνανε το στομάχι μαντάρα. Το οποίο τους κάνει, δεν είσασαι εντάξει, εμείς είπαμε να το κάνουμε σικέ και εσείς με ρημάξατε. στο φάρα, δεν ξαναπέζω. Κι έκανε το χαρτοπέκτη μαζί με τον Γρηγόρη τον Βολιώτη. Δεν τα έκανε μια διάδειξη κινηματογράφο, αλλά του μαγκώσαν αμέσω και τον κλείσανε μέσα. Άμα βγήκε το λοιπόν λέει, γερός είμαι, γιατί να μην κάνω επίδειξη να κονομάω. Και πήρε κάτι σίδερα σα χλαμάρα, κάτι αλυσίδε ξεθυλικωμένε, έβγαινε με το σόβρακο σ' πλάτε και κάνει τον ταρζάν. Ρίχνανε οι θαυμάστε φράγκα και πενινταράκια Αλλά να πούμε, τον συχαθήκανε πια να τον βλέπουνε με τα σιδερικά. Λέει ο Τζίμις, να βρω ένα πιτσιρή γερό να κάνουμε ακροβατικά. Αυτά σήμερον έχουν πέρασει. Τρακάρει τώρα το φωτάκι, το βλέπει παιδί γερό, του ρίχνει την κουβέντα. Έχεις αίρεση να σε γυμνάσω Πάει το φωτάκι Πέφτουνε στην προπόνηση πάνω σε ένα παλιό καναβάτσο Έτσι θα κάνουμε το μεγάλο πήγημα Το τέτοιο, το αλλιώτικο Φτιάνουν αδερφά και έναν τουέτο πολύ φίλο να ξέρει. Τραβάνε για την επαρχία Πότε με πανηγύρει, πότε μονάχι τους. Ο πρωταθλητής Τζίμις Και ο μικρός Ταρζάν Ονομανε καλά δύο χρόνια ολόκληρα Έρχεται η στέγνα παράξεν Τούτη δω τη στέγνα τη λέγανε μαράκι και η τουνανικοκύρια ανθρώπου παιδί. Μουσική Το οποίο είδε τα μπράτσα του Τζίμι, είχε διαβάσει και κάτι μυστήρια, η κατηραμένη κόρη, η γενοβέφα, η γέφυρα των στεναγμών, που έχει και ένα ρολάνδο πολύ μπεχλιβάνι, τσιμπήθηκε. Έτσι όπως σορό άντρα, ο Σορόπια σε βαρβατευμένο άντρα, σκέβαι το τζίμις γιατί να μην την πάρω και να οικονομήσω χτήματα εν καλό να γεννώνικο κοκύρης άνθρωπος που κάθομαι και με τρώει τα Τι κλέβει το λοιπόν, τσακώνουν οι χωροφύλακες στο φωτάκι, καθώς ο Ράμα δεν βρίσκουν οι χωροφύλακες στο δράστη, όλο και κάποιον ψάχνουν να τον ταγαρώσουν. Τι έγινε ο συνετέρος σου, δεν ξέρω εγώ, πήρε τον ανήφορο, κάνει το φωτάκι που είναι εσύ βοήθησε στην απαγωγή. Ούχι αδερφάκι, καθώς ότι δουλειά έχω εγώ. Αυτοί οι αγαπιόντισαν, εγώ θα μέτραγα τα φιλιά τους. Τέλος πάντων, το δίρανε το φωτάκι για να μην λέμε ότι μένουν και αεργοί και με διαταγή ο Μύραρχος, αφήστε το, τα αφήσανε. Και δεν είχε φράγκο. Είχε φάει και μέχρι 350 δραχμές ξύλο. Και στο μεταξύ, ο κτηματίας τώρα τη συγχώρεσε την κόρη του το μαράκι. Δεν είχε κι άλλο παιδί. Στο φωτάκι έδωσε μια τσάπα. Άντε να σκάβει τα αμπέλια να φας ένα κομμάτι ψωμί. Δεν ήταν όμως το φωτάκι τώρα για τσάπες και σκάψιμο αμπέλια. Άσε με κύριε εδώ... Ανοίγεται μεγάλη ζωή να καθούμαστε στο καλοχώριο, να ξεσχαρίζουμε μαύρα χώματα. Λέει το Τζίμι που καμάρωνε αφεντικό με ιδιόκτητο συγχωρό χάρτη. <Σμυρή> Δεν μου ρίχνει τίποτα μπαμπάκι να φύγω από εδώ. Ο Τζίμις του ρίχνει μπαμπάκι τάλαρα εκατό και έκαμε και να το φιλήσει το συνεταιράκι του. Α, φίλησε το μαράκι θύμο σοφότη. Και καλά κρασά. Πήρε το ελεοφόριο να σου τον πίσω ξέμπαρκος και φρέσκο. Τώρα, λόγω που το παιδί την είχε ζήσει τη βρωμιά, δεν έπεσε μύτε στα χασίσα στην ατιμία. Γιατί σου λέει να πιάνουμε κορόιδο και να γίνομαι μάγκα σερτζάτ. Πήγε γραμμή στον Κυριάκο τον παλιατζή. Έχω μια μηχανή στο μυαλό. Κατρακύλατη. «Να πουλάω υφάσματα του πελάγου. θα τη γαζώσει. ου, θες βοηθώ, θα βρεθεί». Βρήκε ένα άλλο παιδί, σωτήρι το λέγανε, τις τίνουνε μια χαρά. Το οποίον πάγινε το πεδάκι ο Σωτήρης να πούμε σε μια γειτονιά, στον γκίζι να πούμε. Έμπαινε στο καφενείο και γινότανε παρέα με τους ανθρώπους του μαγαζιού. Έπαιζε αγωνία, έπαιζε ξερί, έπαιζε τάβλη Όλα σπαθί, ή χάνω ή κερδίζω Στι δέκα μέρες απάνω όλα τα παιδιά του μαγαζού που συχνάζανε Το ξέρανε και κάνανε μαζί του γκέζι Ο Σωτήρης τώρα μιλημένο από το φωτάκι Όλο και κάθε μέρα φόραγε κάτι μυστήρια που τα έπαιρνε δανεικά Από του Κυριάκου το παλιατζίδικο Πότε μπουφάν, πότε που με ρίγες, να πούμε φιγουράτα Πότε παντελονάκια οι μάγκε στον καφενέα απορούσαν «Μα πού τα κονόμαστα τέτοια» Έκλεινε το μάτι ο Σωτήρης «Θα σας πω ένα μυστικό ρε παιδιά», ναι «Έχω ένα φιλαράκι, ναυτικός είναι, το λένε και φέρνει λαθρέα πολύ πράγμα Παύτινα δηλαδή και υφάσματα για όλα και χατηρικός δηλαδή μου δίνει» Ο άνθρωπος αδερφάκι είναι έτσι φτιαγμένο, Του ρίχνει το δόλωμα λαθρέο και πάμφτινο και το δαγκώνει σα χάνο. Λέει λοιπόν ένας Δε γίνεται ρε σωτήρι και εμείς δηλαδή Κάνει τα νάζια τους ε, Να δούμε να έρθει με το καλό Τέτοια Μια μέρα μπαίνει στο καφενείο και καμαρώνει Ήρθε Ο ναυτικός Ναι Τωσές μέρες παρέα έχει καρατάρει κιόλας ποιοι τα και ποιοι μπορούνε να πέσουν θύματα Τους κλείνει το μάτι ιδιαίτερο στον καθένα θα τα βολέψουμε έννοια σα Και την άλλη μέρα να σου τον στον καφενέο φωτάκι ο ναυτικός Πέφτουνε απάνω λικόρνια αυτοί που θέλουνε να αγοράσουν ευκαιρία Δώσ' μου και εμένα μπάρμπα Δίνει το φωτάκι ό,τι υπάρχει να πούμε τη καρταδούρας Καμένο ύφασμα να πούμε. Σκοτσέζικο γαράντι. Το λέει μπάρμπερι, το λέει κάενο Τέτοια. Δίνει πουκάμισα δίνει μυστήρια. Ό,τι υπάρχει στο μαγαζί του Κυριάκου. Έχει και ρόμπες έχει και νυχτικέ. Να πάρω μια τη γυναίκα μου η έξυπνη. Ξεπουλάνε. Του χαιρετάει. Πάω στην Ιαπωνία και θα φέρω καλά. Βρήκε δήθεν Κι ο δουλειά η λιβαδιά. Χάνονται. Και της στήνει ο Σωτήρης άλλη γειτονιά, στο Πετράλωνο να πούμε, και αρχίζει το ίδιο βιολί. Παίρνουν τώρα από τον Κυριάκο προμήθεια, τα έξοδα, χώρια το ρίξιμο που του κάνουνε στην πούληση. Κονομάνε όλοι καλά και αυτή είναι η δουλειά του πελάγου, όπως τη λένε πιάτσα. Βάστηξε καλά το βιολί, μέχρι που πήγε φαντάρο στο φωτάκι και κανένα δεν τον ανθίστηκε, καθώς και δεν ήταν ελαφραία σημαίες να ανακατευτεί ασυνομία. Πέρασε τα δύο χρόνια, έφαγε ως η κουραμά να του αναλογούσε, ξαναβγήκε στο Μαχαλά. Μέσα όμως τα δύο χρόνια, είχε φύγει ο Κυριάκο για το καράκα τη Βενεζουέλας. Κάτι έκανε και την κοπάνιση. Δεν υπήρχε τώρα εμπόρευμα. Γίνανε και πολλά Αμερικάνικα που πουλάνε με δύο δεκάρες. Τι να κάνει τώρα να τη μανουβράρει το φωτάκι. Η ζωή αδελφέ μου είναι ένα γενικό μανουβράζ. Από εδώ να τη βολεύεις και από εκεί να τη κι έχει να πούμε εξίπιους και κυμισάριδε. Πάνε κοιμισάριδες στο πρωί στο γραφείο, κάνουνε χαμόγελα στον ανώτερο, δίθεν του πουλάνε μυαλό και πρόθυμο, τον κατηγορούν να μα ευκαιρία και κυνηγάνε πρόσκληση να πάνε σε κανένα θέατρο, διότι το νομίζουνε μεγάλο κατόρθωμα να καλημερίζονται μεταξύ τους. Πως είστε κύριε Κλεάνθη, κυρία, μερσίκαλα και τέτοια γαθιάρικα. Κι εξύπνει... Όλο και σκάβουν λαγούματα να σε ρίξουνε μέσα και να σου φάνε το μάτι Κι όλο δε θολώνουνε νερό αλλά τη στείλουν έξυπτα, αραχνάτα Κι όποιο κορόιδο μίγα τους πέσει το πιπιλάνε μέχρι με δούλη Τους έκοβε το φωτάκι κάτι χοντρούς με καδένες να μουριάζουνε τα λάδια Και να'ναι θεωσεγούμενοι και σκεφτότανε ότι τη σήμερα μέχρι αργολάβος Κι διώνει το άλλος για να οικονομήσει που σε τρώει εσένα η λύπη Κι ανάμεσα στους και ανάμεσα στου κυμισάριδε και του ξύπιου γυρίζει ο έρωτα και σπάει κέφι. Όπερ, Ματίνα λεγόταν η Κομενίτσα, είκοσι χρονών μαγουλά μαγουλάκια τριαντάφυλλο, τουλαχε του φώτιση μπλόρι και τον αλόγιασε. Μικρέ λέει τώρα η Ματίνα, όλα καλά και το μέλι γλυκύτατον, αλλά πώς τη γαζώνει? Δηλαδή, πώ βολεύει από κούτσουρο. Διότι εγώ να πούμε βεβαίω ομορφό παιδό είσαι Αλλά δεν πίνω πηγαδί στο νερό Θέλω και το σπίτι μου το καλό Και το φαΐ μου το βουτυράτο Και το φορεμά μου το μοντέρνο Είσαι Είμαι Δεν είσαι Τράβα να πουλάς γερμανικό για να δυνατίζουν οι παχέ. Στεναχωρήθηκε το φωτάκι Αλλά τ' άρεσε που του ξεγήθηκε σπαθί Και τώρα πως γένεται γενικό βράζα Αφού δεν είχε τα φώτα Ξέρεις τίποτα, ασθέναξε. Όχι, έτσι και φύγω και γυρίσω με παραδάκι, περιμένεις Το μαγαζί δεν κλείνει, έκανε η Ματίνα Το έχουμε δια Διότι αδερφάκι έτσι και πά στην Αυστραλία για κονόμη Μπορεί να μου γυρίσεις 60 χρονών και εγώ τι θα τρώω Κονόματα όμως εσύ και εγώ είμαι όπλα, μπαλάσκες, επιφυλακή Έφυγε το φωτάκι σορόπια, του ερχότανε να φάει βασιλέματα και να του φάρει μέσα σε μπουμπούκια, πως το κάνει ο έρωτα κύριε το λογικό άνθρωπο. Και να δούμε στο γενικό μανουβράς να δει μάγκε, να δει παιδιά οικονομημένα, να δει κοινωνία. Του κάνανε και προτάσεις. Είσαι για μια μπουκα καλή, να κλέψουμε, ε τι, να μας τα χαρίσουνε με μετάλλιο. Δουλειέ με σαγγελέα δεν κάνω. Είσαι για λαθρέα, μαύρες, αμπτοί, πούντρα τάλκ. Δουλειές μας στινομίες δεν κάνουν. Ε, θα πεθάνεις. Το φωτάκι δεν πέθανε, γιατί να πεθάνει. Πήρε μπάλα το μαχαλά, κάπως και βλέπει ότι γεμίσαμε ξένους τώρα τελευταία. Και τους ξένους αδερφάκι, τους πέφτουνε κάτι διερμηνής, τους πέφτουνε κάτι τσιτσερώνε, τους πέφτουνε κάτι πονηρή. Ρε σκέφτεται. Εδώ έχει ψωμί το φουρνάρικο, αλλά πώς τη να φάμε πολλά. Πάνω λοιπόν που το βρήκε, έρχεται κολλητός στο Τζόνι το διερμηνέα που τον λέγανε Γιάννη και το κάνε Τζόνι να καμαρώνει διεθνώς. Είσαι να φάμε καλά. Τι φάει. Πολύ πηχτό. Πες το. Σοβαρούς ξένους έχεις. Δεν κατάλαβε ο Τζόνις. Να μου όχι από αυτούς που αφήνουνε μουσοι γιατί δεν έχουνε παραδάκι να πάρουνε ζηλέτα. Σοβαρούς να πούμε, μεγάλους ανθρώπους με λεφτά που να θαυμάζουνε το αρχαίο πνεύμα και τη δόξαν των αθανάτων ημών πρόβουγων. Έχω κάτι τέτοιος, εκεί θα τη ρίξουμε. Και τα ανοίγει το πλάνο. Τι θέλουνε να αγοράζουνε τα κορόιδα, πράγματα που να κάνουνε το κομμάτι τους θέλουνε. Κάτι φζωνάκια και κάτι σουβενίρ είναι για τους απένταρους. Αλλά το είδος με τη μεγάλη αξία το πληρώνουν έτσι και τους λάχοι. Λοιπόν, λοιπόν μάγκα μου, θα τους πουλάμε είδος με μεγάλη αξία. Τι πράγμα. Αρχαία αγάρματα. Και να τους γελάμε τους ανθρώπους. «Αδερφέ μου, εδώ μπαίνανε κάτι ελγίνι και κάτι τέτοι και μας αλλάζανε την Παναγία συγκλεψά και εμείς να καθόμαστε όλους σαν κοροϊδάρες σούζα στα ξενάκια γιατί σε παρακαλώ σφάξε με αγάμου να γιάσω, θα το πάμε πόσος, μια τους και μια μας και πού θα τα βρούμε τα αρχαία δική μου δουλειά ψήνεις εσύ τον αγοράστη ότι έχουμε αρχαίο τα βάλε κάτω ο Τζόνις σου λέει πολύ ψαχνό λίγο κόκαλο Δίνει το καλός έχει Φεύγει λοιπόν φούλ το φωτάκι Και πάει και βρίσκει ένα μαρμαρά πατήρι Που νόμιζω ότι είναι μέγας καλλιτέχνης Και έγραφε καλιστά πάνω στους τάφους Έχεις αγάρματα δικά σου τα αγαπητέ μου Αλλά τι εποχή Κανείς δεν αναγνωρίζει πλέον την πραγματική αξία Μοντέρνα μόνο και τέλεια Περιφρόνησης προς την κλασικήν αρχαίαν γραμμή Πολλά λε! Αγάρματα έχεις του έδειξε ο Μαρμαράς στα γάλματα, κάτι μάπες αρχές, κάτι θεές, κάτι σάτυρους, τέτοια μυστήρια και άχρηστα. Του κάνει ο Φωτής. «Πουλάς!» Τρελάθηκε ο καλλιτέχνης. Είχε να φάει κρέας από τον καιρό που ανακαλυφθήκαν οι σέσουλες, όλο με λαδερό και με φέτα τη βόλευε. Βεβαίω, «Πόσο!» Είπε μια τιμή, σήκωσε το χέρι ο Φώτης, να σου δω κομιά να γίνεις μαρμαρόσκονη. Τρελώσεις ερε, πέντε κατοστάρι κατώ να τα δίνεις. Λαχαίνει τώρα αδερφέ μου οι καλλιτέχνε. να είναι μυστήριοι. Πρώτα σου ζητάνε ένα παπόρι και μετά τους γυαλίζεις πέντε παπούδες και λιώνουν σαν κεράκι. Είπε τώρα ο Μαρμαράς για παραγνωρισμένες αξίες και τέτοια... Και στο τέλος έδωσε πέντε κομμάτια... Σπάραξε η ψυχή του... Αλλά έφαγε τρεις μερίδε ψητό και συνήλθε. Ο Φώτης πήρε τα πέντε κομμάτια και τράβηξε έξω στην εξοχή. Έσκαψε σε παράξενες μεριέ και τάθαψε τα κομμάτια... Τα τσεκούρωσε και όλας να φαίνονται σακατεμένα. Το γενικό μανουβράζ έτοιμο... Λέει ο Τζόνις από την άλλη μεριά. «Έχω έναν Φράν Φρούν Σερ και του μίλησα περί την Άρτεμι». Πόσα; Δέκα χιλιάδες δολάρια! Φέρτονε!» «Τον πήρανε με ένα αυτοκίνητο, ξεσκάψανε τη θαμένη Άρτεμι», ενθουσιάστηκε ο ξένος. All right, έσκασε το παραδάκι σε χρήμα ελληνικό. «Να το πρώτο μάτσο! Έφαγη Ματίνα καλά, σε ένα μήνα πάνω πέφτει ο δεύτερο. Πέντε για μια κεφάλα σάτυρου αρχαϊκής τέχνης της ελληνιστικής εποχής. Τρώει τη μουσκαροκεφαλή ο δεύτερος, τρώει ένα μικρό διόνυσο ο τρίτος, πρίμα η δουλειά. Μέχρι που ένα πρωί με τις πιτζάμες ήταν ο γενικός μανουβράς, βαράνε την πόρτα. Για περάστε. Πού. Επί αρχαίο καπήλια. Τώρα είναι φυλακή ο Φωτάκης και ο Τζόνης και το ζήτημα έχει έτσι να πάνε μέσα για αρχαιοκαπηλεία ή να πάνε για απάτη αφού δεν πουλούσανε αρχαία και επειδή να πούμε η να πανε για απατη αφου δεν πουλουσαν αρχαια έχει πιο πολύ κινήνο προτιμάνε την αρχαιοκαπηλεία και να δεις που θα τη για αρχαία ενώ κύριε πουλούσανε νέα και φρέσκα πράματα. Κάτι μυστήρια δηλαδή που σου σκάει καμιά φορά το γενικό μανουβράζ Νίκου Τσιφόρου Τα παιδιά της πιάτσας Από τις εκδόσεις Ερμής Διάβασε ο Γιάννης Μποσταντζόγλου <Το> Μουσικέ δείξεις Δημήτρης Αρσενόπουλος Τεχνικός ήχου Τάσος Μακασκέτας Μια παραγωγή του Γιώργου Ευσταθίου για το τρίτο πρόγραμμα